Τα διλήμματα είναι σκληρά και δεν σηκώνουν αυταπάτες. Ας μην τρέφει κανένας αυταπάτες γι' αυτό. Αλλά εμείς δεν τρέφουμε πια αυταπάτες. Πολίτες του Εγάλαιο, ας μην έχουμε αυταπάτες. Πολίτες της Λιβαδιάς, ας μην έχουμε αυταπάτες. Πολίτες της Πάτρας δεν υπάρχουν πια περιθώρια. Ούτε για αυταπάτε. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για αυταπάτες. 1,5-2 χρόνια πριν γίνει πρωθυπουργός Όλο μιλούσε και έλεγε Όπου βρισκόταν, τα ακούσαμε δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτε. Και τελικά έχουμε Μετά Αυτός αφού έγινε Πρωθυπουργό, Αφού έγινε πρωθυπουργός 10 φορές έχει πει, έχει πει Δεν έχει αποδειχθεί Ότι είχε αυταπάτε. Επειδή τώρα ζούμε σε άλλη μία αυταπάτη μάλλον ναι, ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό με το χρέος δεν ξέρω, το Τι αυταπάτη δεν κερδάμε Δεν κερδάμε. δεν κερδάμε. Όχι ακόμα. Αφού Και... έτσι επικοινωνήθηκε. Έτσι επικοινωνήθηκε. Πόσε φορέ έχει επικοινωνηθεί ότι κερδάμε. Ο, θυμάσαι. Ο, ο, Κάθε φορά. Αυτός... Σοβιετία. Αυτός... Αυτό το Σοβιετία που το κολλάτε παντού. επειδή δεν κολλάει. Α, πει, δεν κολλάει. Ο, το, λέμε, δεν το λέμε Το, το λένε όλη η Σοβιετία. Έχει σχέση ε, σοβιετία. έχει η Σοβιετία. Δεν έχει η καταλάβει ότι έχει σχέση. Α. Με τι το έχει σχέση. Το λέμε Βενεζουέλα, να. Ο Τσίπρα δεν έχει σχέση με κανένα. Είναι μόνο του κατηγορία. Παράδειγμα μόνο του φωτεινό. Ναι. Πάλι εδώ βγαίνει προχτέ και λέει: Θα φορέσω τη γραβάτα. Mm. Κάποιο τον είχε διαβεβαιώσει. Εντό Μαξίμου, εντό Μαξίμου. η Μανούρα για να βάλει μια γραβάτα. Βάλτε, παιδί μου. δεν μα νοιάζει τα χρέη και αυτά. Ναι. Τα κάνει όλα αυτά επειδή θέλει να βάλει γραβάτα. Βάλτε. Τελικά δεν βλέπω να βάζει την γραβάτα. Δεν θα βάλει την αλήθεια. Θα φύγει αγραβάτο τόσο. Και καλοκαίρι τώρα, κατά καλοκαιρινό με το πρωί. Θα τη τελειώσει η Πρωθυπουργία εσύ. και δεν θα έχει βάλει γραβάτα. Ναι. Έτσι πώ θα πάμε. Πάνω, πάνω που θα είχαμε ρύθμιση για το χρέο και θα ήμασταν τώρα στα πανηγύρια. Κάτι έγινε στο Eurogroup, βγαίνει χθε και λέει ήταν θολό. Βγαίνει ο ESM που λέγανε και ο Προκόπης Παυλόπουλο θυμάμαι. Α, να κύρω Να μην έχουμε το Δουνουτού, να έχουμε τον ESM. Και βγαίνει ο ESM και λέει: Πάρτε λέει μέχρι το 2060 πρωτογενή πλεονάσματα, πάρτε πακέτα μέτρων, πάρτε μνημόνια. Αυτοί είναι οι φίλοι, οι Ευρωπαίοι, σε αντίθεση με του εχθρού του Αμερικανού Δουνουτού. Εντάξει τώρα γιατί είναι αυτό, Για να μα έρουν σε μια τάξη μέχρι το 2060, όχι να ξυσαλώσουμε πάλι να γίνουν τα ίδια. Το Φαβόρμα φα... φαγωφότη... μέχρι το 60, δεν ξέρει αν θα υπάρχει ο πλανήτη. Ποιο σοβαρό κάνει οικονομική πρόβλεψη και στοιχεία μέχρι το 60, για χάραξη πολιτική. Πολύ σοβαρή απαταιώρηση. Εδώ δεν ξέρει του χρόνου τι θα γίνει. Κανένα σοβαρό, κανένα οργανισμό δεν κάνει τέτοια μακροπρόθεσμα. Πόσο μάλλον σε μια χώρα που αυτό που γίνεται με το χρέο θα περιμένουμε βέβαια για επίση το κρίσιμο Eurogroup τη 15η Ιουνίου, που εκεί θα είναι καθαρή η λύση για το χρέο. <laughs> 15 Ιουνίου για τα capital. Τότε, τότε. Ήταν, ναι. Όχι πιο μετά Πιο μετά, ήταν. πιο μετά, μετά Σπάνους στην επέτειο, 2 ετών Θα ε έχουμε πάλι συνεπέτυσα. την ίδια γωνία κάθε χρόνο Όχι, όχι θα έχει λήξει 15 Ιουνίου Τώρα μπορεί να έχουμε ναι. τίποτα εκλογές, θα το δούμε αυτό Αν δεν του κάτσει με το χρέος Εκλογές να κάνει Εγώ, εγώ, εγώ το συνιστώ. Θα βγει με τα μπούνια. <laughs> Όχι, θα βγει με τα <laughs> μπούνια. Μετά από 4 <laughs> μήνε <5 laughs> χειρό survivor, θα βγει με τα μπούνια. <laughs> δεν έχει καταλάβει ο κόσμο ένα θα πα... τίποτα. Πρόσεψε. Σου λέω εγώ το πρόγραμμα, το, τον οδικό χάρτη του καλοκαιριού. 15 Ιούνιου Eurogroup. Eurogroup. 28 είναι ο τελικό survivor που θα είναι αυτή τη βδομάδα. Πολύ κρίσιμο. Όχι, πήγε Ιούλιο, πέρασε Ιούλιο. Α, το μετά. Ωραία, θα είναι μέσα στην προεκλογική περίοδο. Θα γίνουν όλα μαζί. Ντάνι, oh. Σάρες, Μάρες, Τσίπρα. Ποιο βγήκε α αθήνα ο μιστοφόρος, Ποιο μιστοφόρος, Πού, <laughs> Ο Μάριο, ο Πρίαμος, ο Όχι ο Πρίαμος, <laughs> άλλο. Αυτό είναι από την Κύπρο, δεν ψηφίζει εδώ. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί. Έχουν τον Θέλει η Χρυσή εδώ. Αυγή να τον βάλει ή τον Μάριο α, ήδη, α, ναι, δεν δεν έχει και θέματα. Σωστό. είναι πολύ ο ε, που έρχεται για θέματα Και να δούμε τι θα γίνει με το χρέο. Όμω, εγώ έχω την αναλακτική, βέβαια. την έχω την έχει πει ο Τσίπρας Αν δεν μα λύσουν το χρέο. θα τα σπάσουμε σε... Όχι, δεν τα βουλιά. Ο... Δεν Α. θα ισχύσουν τα μέτρα oh. που πήρανε προχθέ. Το είπα, λέξη. Το έχει πήγε φωτιά, αυτοί οι δύο το έχουν πει. Και τι θα σημαίνει, αυτό, φγαίνουν το ευρώ από Όχι. την Ευρώπη. Δεν θα ισχύσουν τα μέτρα. Α, τι? Όχι, τίποτα. Έτσι, απλά ανέμακτα Είσ... Έχουμε πάρει χίλια μέτρα και πήραμε άλλα 20 προχθέ. Δεν θα ισχύσουν τα 20 τελευταία. Ε, τα άλλα χίλια ισχύουν. Μασώνουν, τα μνημόν ένα, μνημόριο δεν μαζούν τίποτα παλάτι. Ήδη συζητάνε για μνημόνιο το γράφουν ξένε εφημερίδε για το 5ο ή τέταρτο ανάλογα πώ θα διαβάζει κανεί. Και δεν θα έχουμε λύσει και το χρέο, απότι φαίνεται. Ή, βέβαια μια ψηλολή δοθεί τύπου διαβεώσει μετά το 18 μετά τη λήξη προγράμματο θα συζητήσουμε, θα δούμε ότι ο ελληνικό λάο έχει κάνει θυσίε, θα υπάρχει μια τέτοιο τύπου ανακοίνωση. Αν υπάρχει και αυτή. Το θέμα του χρέου τώρα δημιουργεί μια ασφάλεια αναλύθηκε. Είναι και αυτό. Δηλαδή. Σε εμά. Σε Δεν δε λύνεται το θέμα του χρέου που έχουμε. 400 δι. Δε δεν σβήνεται, δεν δε λύνεται, δεν δε δε δε δε δε διαγράφεται. Δε <στά> λοιπόν. Δεν μειώνεται. Ε, δημιουργεί μια ανασφάλεια. Δηλαδή, έχουμε μια εξάρτηση όλα αυτά τα χρόνια. Τα έχουμε μάθει έτσι. Έχουμε καλουχηθεί. Ο Γιάννη και Ό,τι χρωστά. Ό,τι χρωστά. Ξέρει, έχω μια υποχρέωση. Ξαφνικά σου βγάζει την υποχρέωση. Τι θα κάνει, θα χαθεί. Θα φάμε τα λεφτά στι γκόμενε που. Στι γκόμενε. Θα φάμε τα λεφτά και στα χαρτιά. Ε, άσε μα. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πάντω, ο Αλέξη Τσίπρα. Τ Πού Έστειλε τη λέξη ταξίδι ο άνθρωπο για να μπει στην κλήρωση. Για κλήρωση, τι χρωστάω, τι δίνουμε, ε, Ταξίδι. Πού? Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλο για τον Νότο. νότο. Ε, Αυτό είναι και τη, παράφραση τη που, που κάνουμε μεταξύ του. Την διασκευή να μην την μπούμε γιατί δεν υπάρχει λόγο. Ο Τσίπρα είπε για αυτά, πάτες Έτσι ξεκινήσαμε την ελληνοφρένα τη Πέμπτη, όπω κάθε Πέμπτη. Α, Αλλά υπάρχει ένα λάθο στη συγκεκριμένη λέξη. Το ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εγώ προσωπικά, υπουργοί Δεν λέμε την αλήθεια Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες Ζούσα μέσα στο σκοτάδι Ούτε ένα χάδι, ούτε ένα φιλί Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες Μη φαίζει δίπως ένα στέρι Μια χαρά να φέρει Στην πικρή ζωή Και τότε ένα πρωί Χαρά, ωραία, παρέα, χαρά. Χαρά, μου, πέραν μου, Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες Αυτό είναι το σωστό Ήταν λάθος η λέξη αφταπάτες Το σωστό είναι η λέξη απάτες Απά, ναι, μπορούμε. Εδώ τώρα σε όλο αυτό που έχει γίνει Με το χρέος που είναι κομβικό Ή ο Τσίπρας κοροϊδεύει Πέφτω από σύνοφα, δεν δεν αυτό που τα δεν μα Δεν παίζει αυτό. Θα σου πω. Ή αυτό. Ή τον κοροϊδεύουν τον Τζίπρα. Α, ναι. Ή και τα δύο μαζί. Ε... Λοιπόν, όποιο από τα τρία. Δε, δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο. Ένα από τα τρία. Η Σιριζίδη είναι το αποτέλεσμα για το, Ακριβώς. για το λαό. Για το λαό είναι η εξή. Όχι μόνο δεν... για το λαό. Και για την κατάδεια τη κυβέρνηση, του πολιτικού σχηματισμού, του λαού που πιστεύει όλα αυτά. Ένα από τα τρία συμβαίνει. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει τέταρτο ενδεχόμενο. Όποιο από τα τρία να συμβεί είναι. Ο, χάλια, χάλια, χάλια για όλους μας, όπως για αυτού που διεκούνε για εμάς που το δεχόμαστε για οτιδήποτε γίνει εδώ είναι η φρένι, όπως κάθε πέμπτη λέει εδώ ο Πάνος που τα πιάνει σωστά όλα αυτά, το ορθοπολιτικό κριτήριο λέει όμως εκλογές τον Ιούλιο για να προλάβεις να βάλεις τα ψηφοδέλτια και παίκτες του Survivor και δύο από τους διακριθέντες α ναι, να βάλεις το τελικό, βάλει βάλεις, το, να... βάλεις ε, τη Λάουρα να... εννοείται όποιο κόμμα βάλει Παίχτη του Αρβάη, Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μακριά. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να την έχει έξω καταρχήν. Έχει το λένε τον άλλο που έφυγε. Ο το manager rugby. Ο manager είναι δικό Ο <σχελίου> είναι Και φαντάζομαι κι άλλοι τώρα. Η, άλλη, η Ελισάβετ που ήταν στο σποτάκι τη Έχει κόσμο. Είναι η μελέτη επικρατεία. Μπορεί να πάει στο Πασόκλειο οι άλλοι, ρε που είναι ίδια ίδιο πράγμα τώρα. Α μπορεί το Πασόκλειο να πάει στην ΕΔΜ. Ναι, κομμάτι θα πάει στην είναι το του Πασόκ, ο Βενιζελώς Γιατί προσπάθεια. ακούω ότι ο Τσικαλάκη και ο Ανδρουλάκης θέλουν να φάνει τη φόφη. Το πολιτικό Έχουμε αυτό κεφάλαιο Τσικαλάκη και, και ο Όχι ο Μίμη. Όχι ο Αυτά τα δύο κεφάλαια. Θέλουν να φάνει το κεφάλαιο φόφη. Τι. Έχουμε εξελίξει στην αριστερά. Πόλεμο. Π Ωραία είναι όλα αυτά που γίνονται. Ωραία είναι για καταστροφή καλά, του τόπου. Καλά, είναι. μια είναι. Καλά είναι. Καταστρέφεται καλά. το τόπο. Έχουμε θέματα. Ο Σταύρο διασπάστηκε κι άλλο. Μετά. Δεν ξέρω. Κάτι δεν θα λέγεται κάτι... Θεοδωράκης, πια θα έχει άλλο όνομα. Όχι, δεν διασπάστηκε... έχει φτάσει ακόμα και έχει άλλου νητρίε για να φέρει. Ποιο έφυγε να φτάσει εκεί. ένα σύστριγγλο έμαθα έχει γίνει εκεί πέρα. Ε, για το τέμενο. Κάτι λίγο δεν συμφωνεί απόψει. Κάτι ψαριανό. Κάτι. ξέρει. Είναι ζωντάνια η ισοκομματική δημοκρατία. Ναι. Αυτό βέβαια είναι εσωκομματική καρεκλοκρατία γιατί θέλουν να βρουν καρέκλα όλοι αυτοί, λογικό. Αλλά εντάξει. Καρέκλα ακούω, χωρί γκάμα κάπα. Oh. Πέστε σε αυτή που κάθε και μετράει τα γκάμα κάπα Καρέκλα, τι και φροντιστήριο. Ε, βέβαια. Yeah. Έκανα... Ιδιαίτερα. Ναι. Κάλεσε <laughs> κάποιον <laughs> Εσύ και ο Τσίπρα. <laughs> στα αγγλικά. Αυτός. Σε μένα απέδωσε. Ναι. Και στον Τσίπρα έχει αποδώσει όπω βλέπετε. Ο καλύτερο. Και στα ελληνικά είναι πολύ καλό. Από όποιον να τον πιάσει είναι ο καλύτερο. Ναι, είναι. Αυτό εγώ το εννοώ. Είναι ο καλύτερος ο Γιατί το... δε ποιοι είναι οι άλλοι. Όχι, δεν πάει έτσι. Όχι, ναι. Σχέση με ό,τι υπάρχει. Όχι, όχι. Γιατί θα, θα σου μπορούσε. πει κάποιο: Έχουμε δοκιμάσει τον κούλι. Δεν... Ναι, ω Πρωθυπουργό. Έχουμε προθυπουργός. δοκιμάσει τον κούλι. Έχουν δοκιμάσει την οικογένεια. Δοκιμάσει πολιτική, είναι ίδια, τι Δεν είναι ίδια. Οι τρώγονται μεταξύ του. Πρέπει, Πρέπει να να στέλν... είναι να με τον κούλι, έτσι όπω του βλέπει. <laughs> δεν Γι' αυτό το δοκιμάσαμε. Αυτό είναι ένα λάθο του ελληνικού. Είναι Δηλαδή έκανε κοιλιά οικογενειακή επιχείρηση κάποια περίοδο. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Και τώρα έχει φτάσει λίγο στο λάθο. Πρέπει να του δοκιμάζουμε. Να δοκιμάζουμε. Γιατί που δεν δοκιμάζει τον Φοβάμαι να Ο Τσίπρα πρέπει να στέλνει στον Κούλη λουλούδια κάθε μέρα Και ο Κούλης στο Τσίπρα, ο τσίπρα κάθε μέρα Αν βγει ο Κούλης Πρωθυπουργό, βγαίνει εξαιτία στο Τσίπρα Σου φαίνεται να βγαίνει Δεν ξέρω Ότι μπορεί να, να, να δεν γίνει αυτό σε αυτή τη χώρα και αυτό Έγινε ο Γιώργος Παπανδρέου Πρωθυπουργός Έγινε ναι αλλά πόσο Παπανδρέου να αντέξουμε Έγινε ο Τσίπρας μετά. Δεν είναι Παπανδρέο ο Τσίπρα ακούγοντα. Είναι... Λερότερος... Λερότερος... Κάποιος... Ναι, ναι, Θέλω να πω είναι άλλο στυλ ο Τσίπρας Μπορεί ναι, να γίνει. Ναι, χάλια, αλλά άλλο στυλ χάλια. Στην απόγνωση που υπάρχει, μπορεί να γίνει πρωθυπουργό και μια αγκινάρα. Ναι, ναι. Αν μπορεί. βγούνε μέσα και πούνε, είναι η ιδανική Γιατί... λύση. Θα σα σβήσει τον έμφυα και κανένα δυο ακόμη θα γίνει αγκινάρα πρωθυπουργό. Ωραία, Πρόκειται... μια και λέμε αγκινάρα. Γιατί όχι ο Κώστα Καραμαλή ο νεότερο. Hey, μετά ο Τζούνιον το έχουμε πει μετά τον Όχι ο Κωστάκη, ο Ανηψιός ναι, ο εγγονό του Εθνάρχη. Θα γίνει, θα γίνει. Θα γίνει. Είναι το εθνάρχη, τι είναι. Ο ε, ανυψιός, νομίζω. Του Εθνάρχη. Ναι. Αφού ανυψιός. είναι καραμαλίστη. Αν είναι του αδερφού του Εθνάρχη. Του είναι λες, Όχι, παιδε, Είναι αδερφός του Εθνάρχη. Τι σημασία, λέγεται. Θα Είναι εγγονό του αδερφού του Εθνάρχη. Τώρα είναι η σειρά Πάμε με Ο Κώστα ο Καραμαλή ο νεότερο προηγείται του Κώστα του Μπακογιάννη. Εδώ είναι ένα θέμα. Τι θα γίνει. Όταν έρθει η σειρά των Μπακογιανέων Μητσοτακαίων ή Καραμαλίδων θα λυθεί. Το σύστριπλο. Θα τα λύσει ο λαό. Γι' αυτό υπάρχει ο λαό. Τι νομίζετε. Ο, ο λαό κάνει τον τροχονόμο σε τρει οικογένειε. Θα έχει τη σωστή λύση στη σωστή στιγμή. Ευτυχώ διώξαμε <laughs> το βασιλιά. <laughs> Ευτυχώ. Δεν έχουμε μία οικογένεια, έχουμε τρει. Ναι, έχει να διαλέξει. Δεν είναι αυτό. Τώρα. Να, να τη δημοκρατία. Πάρα πολλέ και διαφορετικέ. Αυτό είναι το σημαντικό. Προ το παρόν όμω έχουμε την περίοδο Τσίπρα. Έχουν ξεφύγει που λέει διαφήμιση. Να ξέρεις δεν τα χωριστούμε πάντοτε ζούμε, Ή έχουν ξεχάσει τι υπέγραψαν Ή συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό Και να λένε ψέματα και μια μέρα δάκρυ, στον την άκρη, θα είναι από χαρά. Και εγώ σας το λέω καθαρά Και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Τα Και οι δυο του είναι πολιτικοί απαταιώνε. Και, και εγώ σα το λέω καθαρά: και οι δυο του είναι πολιτικοί απαταιώνε. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Λοιπόν, άκουσα αυτή τη διαφήμιση τη Κοντρα νιου που έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάντα έχει ενδιαφέρον η διαφήμιση τη Κοντρα νιου ή, mm. ή τέτοια, ραδιοφωνική. Σχέδιο για να ανατρέψουν τη φόφη. Και πώ θα τα καταφέρουν αυτοί οι μάγκε. Oh. Ανατρέπεται η φόφη. Oh. Oh. Εδώ σε είναι απλό. Αυτά είναι θέματα. Νομίζει, μπορεί. Όχι. Α, τράβα. Τράβα το... ιστορικό τέλεχο, Ξεκαλάκι και Ανδρουλάκι, <laughs> να ανατρέψει την φόφη. Τη φόφη γεννήματα. <laughs> Άντε να δω. Είναι θέματα όλα αυτά. Έχουμε ένταση. Αν έτσι. τα καταφέρουν, εντάξει, καλό. Μπορεί να κάτι καλό από όλα αυτά. Ναι, ναι αλλά δεν, η, η φόφη αντιστέκεται. Δεν αφήνει τι ιδέε του σοσιαλισμού έτσι εύκολα. Καλά, και οι άλλοι με τι ιδέε του σοσιαλισμού πάνε. Με αυτέ τι ιδέε θα πάνε στο το ξεκαλάκης... στον κεφαλαίο. Για ψεκαλάκι. Στον θα πάνε, πάνε τον Πασόκ. Για το Πασόκ. Ξεκαλάκι, μόνο από το όνομα, καταλαβαίνει. Και αντρολέξει είναι κριτική. Άρα σοσιαλιστέ. Ναι, σωστό. Άρα άρα πάμε καλά. Ευτυχώ. Λοιπόν, ξεκόλυσε το μάγουλο από το χέρι του καραμαλί του Βενιζέλου. Βενιζέλη. Δεν ξέρω. Ε, τσιμπηματάκια. τσιμπηματάκια, ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο ήταν και αυτό. Ευχάριστη εικόνα. Όχι, δεν το Εκεί στα ορεινά τσίμπησε ο καραμαλί στο μάγουλο του Βενιζέλου. Ναι. Ε, α, καθόταν όμω πέντε θέσει πιο μακριά. <χει> Εντάξει. Όλα τσίμπησαν. Να έρθουμε στι αυταπάτε γενικότερα. Εμεί και φύγαμε. Όχι, όχι αυταπάτε. Όχι εκεί, εκεί ζούμε, εκεί είμαστε. Στι λάθο εκτιμήσει ή αλλιώ. Πόσο μέσα μπορεί να πέσει ο ηγέτη. Σε διάφορα θέματα. Και όμω ο ηγέτη έχει το ατράνταυτο επιχείρημα ναι. ότι κάνουμε και λάθη, ναι, αλλά εμεί δεν βάλαμε το χέρι στο μέλι. Ναι. Το δάχτυλο, τίποτα τότε. <laughs> Αυτό το κάνουμε και λάθη. Αν εγώ από λάθο πετάξω από τον έκτο το όροφο, αλλά δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Μπορεί να με κατηγορήσει ότι έφαγα, Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά σε έχω πετάξει ε, από τον έκτο όροφο, τι να κάνω, μου έφυγε. Αλλά δεν έβαλε το λάδι Ποιο έφερε δάχτυλο. στην ταράτσα. Στην ταράτσα σε έφερα εγώ. Επίση το δάχτυλο στο μέλι περιτριγυρίζει τώρα τελευταία με διάφορε διαπλοκέ. Και προσπάθειε. Δεν ξέρω τι ννοείς. Ούτε εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ε, Έχει να κάνει. Πήγαινε στον εισαγγελέα, μα ήταν. Έχει δεν να κάνει έχω... με κανάλια. Δεν υποψιάζει κάτι δεν μπορώ. Όχι, δεν υποψιάζει. Με, με μεγάλα κανάλια. Είμαι σίγουρο, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω α, αυτό α, το εντάξει, θέμα. Εντάξει. Δεν έχω Ποτέ ούτε δεν ούτε έχω υποψίες ξέρω. εγώ. Έχω βεβαιότητε. Αλλά δεν λέγονται στο δημόσιο λόγο. Αυτά όταν έρθει η ώρα και όποτε. Α μείνουμε στι. Στην οξυδέρκεια. Δεν είναι αυταπάτε. Είναι η οξιδέρκεια του ηγέτη, παιδί που βλέπει μπροστά. Μελετάει, αναλύει και με βάση αυτέ τι μελέτε και τι τεκμηριώσει παίρνει αποφάσει για όλου μα. Δεν πιστεύω ότι θέλουν να μα πετάξουν έξω από το ευρώ και δεν θα το κάνουν. Και δεν θα το κάνουν, θα σα εξηγήσω. Πώς. Διότι το κόστο είναι τεράστιο. Δεν θα συμβεί όμως, αυτό. Όμως, Αυτή πρέπει. είναι η εκτίμησή μου. Μπράβο. Η μεγάλη διάψευση για μένα ήταν όταν ήρθε κάποια στιγμή ο τότε Υπουργό Οικονομικών, ο Βαρουφάκη, και μου μετέφερε το μήνυμα του Σόιμπλε για την συντενταγμένη έξοδο από το ευρώ Εδώ ήταν πριν το Γενάρη του 2015 η εκτίμηση ότι δεν θα μας βγάλουν έξω από την Ευρώπη και είχε βασιστεί όλη η επιχειρηματολογία ότι θα πάμε θα του τα πούμε και επειδή είναι ένας λαός που είναι σε ανέχεια δεκαεκατομμύρια αριστερή κυβέρνηση θα κάνει πίσω σόιμπλε ναι. Ναι. Μόνο του, μετά ήρθε ο Βαρουφάκης του λέει θέλουν να μας πετάξουν έξω και μετά είχαμε αυτά που είχαμε Πάντως θα μας έχουν πετάξει Μέχρι και να το πιστώσουμε σε επιτυχία τη κυβέρνηση. Ναι, ο ίδιο ο Τσίπρας όμω είπε ότι μόλι μου το πω, Βαρουφάκη έπεσα λίγο από τα σύνοφα. Ναι. Ήταν το πρώτο από τα πέντε παραδείγματα που έχουμε έτσι οξυδέρκεια και διορατικότητα και πολιτική εκτίμηση και οσμή που μπορεί όσφρησης, όσφρησης πολιτικής πολιτική. Τώρα καλά. Ο Βαρουφάκη το έλεγε. Να τον έδιωξε, άρα είναι σαν να μην έγινε. Ωραία, πάμε στο άλλο παράδειγμα. Εμεί όμω πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τι αγορέ. Δεν θα τι αγνοήσουμε αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταύλι και αυτές θα χορεύουν. Μπράβο. Βουλομένο γράμμα Ο Οφείλω να ομολογήσω ότι υπερτιμήσαμε τη δύναμη του δίκαιου, υποτιμήσαμε τη δύναμη του χρήματος και των τραπεζών. Και λοιπόν εγώ μπορώ να παραδεχθώ ότι είχα την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. <Κι> Κοίτα παιδάκι μου να είσαι πιο έξυπνος. Να μην λες λέει, «Κοίτα να είσαι πιο έξυπνος». Θα το Ο κοιτάξω. Ότι μπορεί κάποιος να είναι <σχ> πολύ έξυπνος, λιγότερο. Ή, γι' αυτό που λέμε «Έλα, μη Εντάξει, δεν Δεν είναι το Εδώ ήταν το δεύτερο παράδειγμα, οι αγορές. Και μετά ο ίδιο είπε: Α, με τη δύναμη του χρήματο τι ναι, να παιδι, τώρα, Γιατί για είναι αυτά. μια κοινωνία και ένα οικονομικό σύστημα που δεν παίζει κανένα ρόλο το χρήμα. Ε, στην αριστερή μα κοινωνία δεν υπάρχουν αυτά θύματα. Αυτό που οροματιζόμαστε είναι η ουτοπία, ναι, ουτοπία. Μέχρι να έρθει στην ίσες αριστερή κοινωνία. ίσε ευκαιρίε για όλου, ίσε θύματα. Ζει στη δεξιά κοινωνία ah. που μόνο το χρήμα και όχι λαοί 10 εκατομμυρίων δεν έχουν καμία απολύτω αξία. Είναι για τα σκουπίδια, του πετάνε και παραπάνω εκατομμυρίων, όχι μόνο των 10 εκατομμυρίων που θα του χάλαγε και τη μανέστρα υποτίθεται. Τρίτο παράδειγμα οξυδέρκεια. Ξαναρωτάω και Γερμανών, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Μπράβο. Βουλομέλο γράμμα διαβάζει. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά είχατε πει πως η Μέρκελ θα υποχωρήσει απέναντι στα δίκαια αιτηματά μα. Τελικώ πέσατε έξω σε εκείνη την εκτιμήσή σα. Ομολόγω ότι περίμενα την στάση των Ευρωπαίων ηγετών διαφορετική. Βλέπεις και εσύ η σεζόν Δεν μπορεί να σου έχει κανείς εμπιστοσύνη Είχαν μελετήσει Είχαν κάτσει ε, και με το φλαμπουράρι Να δει ποιο είναι το επιτελείο Φλαμπουράρι, Τζανακόπουλος, Δραγασάκη, παπάς. παπάς Τι θα κάνει Μέρκελ Θα πάμε εμεί θα τις πούμε αυτά Κατρούγανε Κατρουγα, αυτή είναι ναι, πιο εντάξει, δεύτερη Δεν είναι στον στο, στο πυρήνα στο Το, το, το think, tank, δεν είναι στο think tank Ίσως ήταν και η Όλγα τότε η Γέρον Βασίλη Μα, δεν δεν Ναι αποκλεί, βάλε και την Όλγα Πολύ πιθανό Και όλοι αυτοί είπαν: Έχουμε τη Μέρκελ, δηλαδή εκπροσωπεί συμφέροντα η Μέρκελ. Συμφέροντα, όχι περιπτέρα. Δισεκατομμυρίων. Παίζονται τζίροι διάφοροι. Παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική σταθερότητα. Δηλαδή η Μέρκελ δεν το κάνει για το λαό και για την Ευρώπη. Για τον λαό, πια Ευρώπη. <laughs> ναι, γι' αυτό ακριβώ το κάνουμε. Okay. Χιουμορίστε okay. κι εσύ. Ε? Okay, okay, okay. Λοιπόν, και εκτίμησε όλο αυτό το Think Tank εκεί ότι θα πάμε και θα είναι μέρα μεσημέρι και η Μέρκελ Τώρα, θα διαδραματίσει. Τώρα συγγνώμη, φταίγε ο, ο Τσίπρα που είπε για την παπάντσα ή ο Χατζ Νικόλαου που ξαναρωτάει. Καθένα άστο καθένα. να περάσει, είπε μια παμπαριά. Άστο. Ξαναρωτάω εκεί, ξαναρωτάω. Άστο. Τι θα είχαμε να λέμε τώρα. Μα ήταν η ερώτηση που είχε τεθεί στο Τζίπρα χίλιε φορέ από όλου του δημοσιογράφου. Αν σα πούν, καλά όλα αυτά που λέτε, είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, Αν σα πουν όχι, τι θα κάνετε. Και λέγανε, δεν θα μα πουν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί έλεγε, σταμάτησε η λογική. Πάμε όλοι μαζί να καταστραβούμε. Το οποίο το ζούμε τώρα σιγά-σιγά με διάφορε εκδοχέ, εκφάνσει και σίρεαλ. Τέταρτο παράδειγμα πολιτική διορατικότητα. Αν είμαστε στον αέρα, δηλαδή αν δεν έχουμε καμία συμφωνία με του εταίρου, διακόπτεται η, η, η γραμμή φθηνής, φθηνών ρευστών προ τι ελληνικέ τράπεζε από, από τον κύριο Ντράγκη. Ο κύριο Ντράγκη θα πει: Δεν έχετε πρόγραμμα, δεν έχετε λεφτά. Δεύτερον, αυτό είναι μια εκτίμηση. Και μπορώ να σα πω με τα βεβαιότητα. Ότι, ότι θα θα το θα το κάνει. Κάνει. δεν θα το κάνει. Δεν θα το Μπράβο, βουλομένο γράμμα διαβάζει. Η ζημιά που έχει γίνει είναι αυτή. Είναι That's το, το κλείσιμο των Τα capital controls. Το ξέρετε όμω ότι θα γίνει. Δηλαδή, είδατε Κία, το κόμμα. Ήξερα ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Δεν το πίστευα ότι θα γίνει. <ΣΣ3> <πίστευα. Λοιπόν, χι> Κοίταρε, παιδάκι μου, να είσαι πιο έξυπνο. Να μην λε διαρκώ Μόνο η Τώρα Μπακογιάννη το είχε πει ένα μήνα πριν ότι θα κλείσουν οι τράπεζε. Θυμάσαι και είχε γίνει ένα θέμα τότε. Με τη μάνα τη Βαλαβάνη. Θυμάσαι ο Λευκή. Τη άλλη, γιατί έχουμε κολλήσει. Ποια άλλη. Ήταν Βαλαβάνη. Σωστό, ναι. Λοιπόν, δεν παίρνεγε από το μυαλό του πρωθυπουργού. Ότι μπορεί να σου κλείσουν τι τράπεζε αφού αυτονών είναι οι τράπεζε. Αυτονών. Αυτοί έχουν τι τράπεζε. Κάνει τον καμπόσο χωρί λεφτά. Ε, ρε, παιδί μου, σου λέει εμεί αριστεροί είμαστε. Ναι, okay, ναι. Οκ, that's αυτό. life. Ε, αριστεροί είμαστε. Ανακεφαλοποιήσαμε αγούσει... τι τράπεζε. Ποιοι εμεί, Άρα, δικέ μα. Τι θεώρησε. Και ο Ντράγκη θα είπα, ακούσει αυτά που θέλουμε. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα που είναι άκρο διδακτική, γιατί κάτι αντίστοιχο λένε και τώρα. Εί. Τώρα λένε ότι το χρέο θα κλείσει, πιστεύουμε ότι θα κλείσει το χρέο και με βάση αυτό το χρέο γίνονται όλοι οι υπολογισμοί και κλείνουν επιχειρήσει. Αλλά δεν έχουν κλείσει τα πάντα και δεν έχει κλείσει το χρέο. Έχει Έτσι κλείσει ο κ. Κόντ έκλεισε. Έτσι θυσίασε συνταξιούχου για άλλη μια φορά, εργαζόμενου, έβαλε φόρου, ανέβαζε τα εύκα. Γιατί κλείνει κάτι άλλο. Γιατί πιστεύει ο Αλέξη Τσίπρα και το Think Tank ότι και εδώ θα πέσουν μέσα. Για άλλη μια φορά. Μιζέρια μα. Το πέμπτο παράδειγμα. Ακή, θα την πούμε μετά τη μιζέρια. Ναι. Κάποιοι θεωρούσαν ότι τα ασφαλιστικά μέτρα θα. Ρίξουν τον νόμο. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο της Επικρατεία, το οποίο στην προσωρινή του απόφαση έχει μιλήσει για δημόσιο συμφέρον και τώρα που το δημόσιο συμφέρον έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα θα βγει και θα πει ότι άκρο ο διαγωνισμό γιατί είναι πολλά τα χρήματα που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνοντα μια πιθανότητα. Πράβο! Βούλο μέλο γράμμα διαβάζει. Ε, δεν χρειάζεται να βάλουμε την απάντηση, ξέρετε όλοι τι έγινε, δεν έδειξε καμία πιθανότητα για του. Το στέμ. Και έγινε αυτό που έγινε, είτε δηλαδή αφορά capital controls, είτε σχέσεις παγκόσμισης, είτε, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε καθημερινότητα μέσα εδώ στην Ελλάδα, σε όλα μέσα. Μπορεί να μου πει ένα θέμα που έχει πέσει μέσα σε εκτίμηση ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο εκεί. Θα σου το πω, θα πω, αυτό ήθελα να σου πριν για την το πω, περιμένω. γιατί το έχει πει από καιρό και τώρα γίνεται, yeah. νά, <laughs> γιατί κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε, <laughs> είναι, ναι. ότι... Ότι. Ότι. Ότι. Ότι δεν το πούμε 10 φορέ. <laughs> χαλαρώνουν τα capital control. Γι' αυτό είστε μίζεροι. Μπορεί να βγάζει 1.800 ευρώ το μήνα. Πούτα. Ποιο έχει να βγάζει 1.800 ευρώ <συγνώμη> το μήνα. Πόσοι. Πρώτον, πρώτον. Χαλαρώνουν όμω. Και το έχει πει ο Αλέξης, καιρό. Θα χαλαρώσουν αν ο Ντράγκη πάρει το χαρτί από το δουνουτού. Καλά, αυτό Δηλαδή, αν στι 15 Ιουνίου. Θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει, μάλλον. Δεν, γίνεται. δεν θα γίνει. Τέλο θέλω θέλω πάντων. Okay. Μισό λεπτάκι. Αν πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει, το σύμπαν θα συνωμοτήσει και δεν θα γίνει. <laughs> Πιστέψτε ότι θα γίνει για να γίνει το, yeah, yeah, yeah, το τέτοιο. Okay. Ωραία, λοιπόν. Πιστεύουμε ότι θα Έλε, γίνει. Έλεο. Άρα να γίνει. Είναι νέο. Ναι, ο νόμο λειτουργεί έτσι. Μόνο αυτό δεν έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σύμπαν. <laughs> <είπα. laughs> Κοέλιο. Δεν γίνεται τίποτα γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Άρα έχουν γίνει όλα. Άρα πιστέψτε ότι έχουν γίνει όλα. Σύρρι. Και θα γίνουνε. Και θα γίνουνε. Μόνο, μόνο εκεί δεν έχει πάρει. Βε στη φωτεινή πλευρά τη ζωή. Ο αλχημιστή. Αλέξη. Τί... Παύλο Κοέλη, είναι το σωστό. Κοέλη. Στις όχθες του ποταμού Πιέδρα κάθισα και έκλαψα. Κατουρίσα. Να Α. το πω σωστά, Γιατί έκλαψα. Ναι, έκλαψα. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, χρειάζεται άσμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια Όπως κάθε πέμπτη Ο Μάριος Καγίτς ρυθμίζει τον ήχο Τα υπόλοιπα τα ξέρετε Μην τα επαναλαμβάνουμε Έχουμε δεχτεί όλοι ε, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ Με πολύ μεγάλη χαρά όλοι. Όταν βλέπεις το φάκελο της ΔΕΗ Στο γραμματοκιβώτιο Στην πόρτα από κάτω Όπου το πετάει και ο ταχυδρόμος Αν Μια χαρά στην κουζίνα πιάνει την πιάστρα Μια χαρά Που νιώθουμε όλοι, Ου, ειδικά τώρα επί αριστερά, είναι καλύτερη λογαριασμοί. Και πάστα κουδούν και σου γείτονε. Ήρθε, ήρθε, ήρθε, ελάτε να κουδούν όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται, έχουν υποθυμίσει οι γείτονε, έχουν ανοίξει πρώτοι. Γιατί λοιπόν ήταν αυξημένοι οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο. Γιατί δεν πίνουμε όσο πρέπει αλλοευέρα. Ε, πού κολλάει. Πώ δεν κολλάει. Ποιε <laughs> περνάνε όλα. Όχι, δεν πιάνει. Ξέρει τη ΔΕΗ. Ο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Ο Αλέξη Τσίπρα λοιπόν είχε να δώσει μια απάντηση γι' αυτό. Το τελευταίο διάστημα όλοι μας γίναμε μάρτυρες, ο καθένας ενδεχομένως και έχει την δική του εμπειρία υψηλότερων λογαριασμών της ΔΕΗ, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός ο χειμώνας ήταν ίσως βαρύτερος από ό,τι τελευταία τελευταίοι χειμώνες. Δηλαδή το καλοκαίρι θα πέσουν οι λογαριασμοί. Έκανε κρύο φέτο. Έκανε, την... έκανε... <laughs> ανάψαμε, Μέσα ανάψαμε. σε όλα που έχουμε στο κεφάλι μα, Θα παρακαλάμε να μην κάνει και κρύο για να μην έρθει η ΔΕΗ. Τι, επειδή ανάψαμε. Σπαταλήσαμε. Air conditioning. Καλοριφέρι, χαυστήρι και ένα. Είναι στο ε... σπίτι του καθενό και ξέρει τι κάνουμε. Έκανε κρύο φέτος έκανε κρύο. Μη κρύο. μου το λε. <laughs> <laughs> μη... <laughs> καντερέ, μη μου λε τι <laughs> έκανε. Έκανε, έκανε. Ξέρω πολύ έκανε, έκανε, καλά τι έκανε. έκανε. Μα είναι αυτή η δικαιολογία για τις, τα ύπκα, τα εφ και που γράφουν εκεί κάτι συνθηματικά που έχουν βάλει. Και είναι οι ρυθμιζόμενε χρεώσει που ήταν από πριν, τι είναι αυτά, λόγω κρυού. Τι είναι, δεν κρυώνουν οι χρεώσει και ρίχνουν κάτι από πάνω του. Έκανε κρύο. <laughs> <laughs> <laughs> τι βλάκι. <laughs> <θα χωρίς. laughs> Ό,τι και να πει κρυώσαμε. Καταρχήν, ο τρόπο που το λέει, λέει Γίναμε όλοι μάρτυρε. Καταρχήν, <laughs> πρέπει να βάλει κοιτέρε. <σχελίδι> Τον Γίναμε όλοι μάρτυρε. Να, το είδα και εγώ, το είδα. Θα το πούμε στο χάτσε κιόλα. Το είπα. Μέχρι τώρα λέγαμε χιονίζει, Ζακέτα να πάρει, τώρα χιονίζει. Δεν ή θα έρθει. Θα βάζουμε στην άκρη, θα χιονίζει και θα κάνουμε αποταμίευση. Και ο καιρό φταίει. αυτή δεν φταίνεσαι σε τίποτα. Δεν υπάρχει υπουργό που έβαλε υπογραφή. Δεν καιρό. υπάρχει καιρό. Οργ... Όχι, για την αύξηση διοικητή οργανισμού που έβαλε υπογραφή. Τα λέει ο καμένα μα, ψεκάζουν τα λέει καιρό. Ψεκάζουν ο τα σύννεφα. Τα σύν... τα, τα, τα σύννεφα για να ρίξουν βροχές Ευτυχώ. Τα ανέβει οι να αρκελογηθούν. Να... Ευτυχώ με αυτά και με αυτά θα έρθει η ώρα που ο λαός θα θέλει να δοκιμάσει τον Κυριάκο Για να αλλάξουμε λοιπόν την πορεία τη οικονομία μα. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο με περισσότερε επενδύσει και περισσότερη εξωστρέφεια. Στοχεύουμε να φέρουμε πολλά κεφαλαία για μακροχρόνια τοποθέτηση. Too good to be true. Έχουμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να μειώσουμε τα πλεονάσματά μα από το 3,5% στο 2% που είναι σήμερα. Too good to be true. Μείωση του ένφια κατά 30% εντό δύο ετών. Too good to be true. Και δεν μπορεί ο λαό να είναι συμμέτωχο μόνο στι ζημιέ. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι, οι Να έχουν μερίδιο και στα κέρδη της ανάπτυξης Too good to be true Ο Κυριάκος Ήτανε κάποιο είδος αγγλικών <χει> Ή απλά μια αναφορά στον παιδεραστήτη true Όχι Α. Ήτανε τα αγγλικά του Χάρβαρτ Επειδή είσαι βλάχος και τσοκαρό Δεν είναι. καταλαβαίνεις τα Όχι. αγγλικά αυτό Από όλο αυτό το θαύμα που ακούσαμε Σου μου είναι τα αγγλικά του Κυριάκου Και αυτό Και αυτό σου Ναι, αλλά αυτό λε. Σου μένει πάντα η επιφάνεια. Ο άνθρωπο εδώ είπε. Αυτή είναι η ουσία. Χάρβαρτ και Το αγγλικό δεν πάει μαζί. <laughs> δηλαδή, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Μήπω μπήκε στο Χάρβαρτ χαριστικά, μήπω πήρε το πτυχίο χαριστικά. Oh. Σκέφτομαι εγώ. Oh. Ότι δεν μα λέει. Μα μιλάει για μυτσοτάκι. Με την με αξία, αξία του προχωράνε. Ναι. Άκου και το πήρε χαριστικά και μπήκε χαριστικά. Όχι, λέω ότι μπορεί να περάσει Το πεις για άλλο Μάλλον ναι, ποτέ για ένα μυτσοτάκι. Μυτσοτάκι δεν θα να Καλά, μπορεί να κάνω και λάθο. Μπορεί Εννοείτε να έχει καιρό λάθος. που έχει φύγει από εκεί και να ξέχασε την προφορά, ξέρω εγώ. Ναι, ξεχνιέται η προφορά άλλωστε. Ε, τι είναι. Το Αποκτά την προφορά τη καρδίτσα. Πώ αποκτά την τώρα... καρδίτσα και ξεχνά του Χάρβαρτ. Πώ γίνεται αυτό, μπορεί να μου πει. Είναι πιο προσφυκτικό. Τι είναι η προφορά. Φεύγει μία, έρχεται η άλλη. Όποια είναι πιο κοντά. Τέλο πάντων τώρα δεν είναι. Πάμε σε κάτι αισιόδοξο που το απονοί Η ιστορία, η σύγχρονη οικονομική ιστορία τη Ελλάδα θα καταγράψει ότι με τη διακυβέρνηση Παπανδρέου η Ελλάδα έχασε 550.000 θέσει εργασία. Με τη διακυβέρνηση Παπαδήμου 100.000, ακόμα και με τη διακυβέρνηση Πικραμένου άλλε τόσε, και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα έχει κερδίσει 200.000 θέσει εργασία. Μπράβο! Οι 35 από αυτέ τι είναι στην Γερμανία, οι 65.000 είναι στην Αγγλία. Όπα, όπα, ο Νίκο Παπά δεν κορίδεψε. Υπήρχε θέσει εργασία. Α. Ναι. Η Ευρώπη είναι, ένα είμαστε. Αυτό λέω. Τώρα μετράω εγώ τι χώρε. Ναι, αλλά το λε αρνητικά. Ε, όχι για να ασχολείται μέσα. σα-ίσα, καθόλου. Α, καχύ εγώ καχύποπτο εγώ. Εσύ είσαι καχύποπτο. Και προπέτη. Προπέτη. Για τον Σαμάρα. Όχι, το Σαμάρα... <χει> <χει> <χει> <χει> ήταν Σαμάρα. Σαμάρα ήταν νέο. Γιατί πρέπει να πει Κυριακό. Πώ έδειξε ο Κυριακό γι' αυτό. Εδώ ο Νίκο Παπά παρουσιάζει πόσο καλά πάνε τα πράγματα στον τομέα τη απασχόληση. Λε και δεν ζούμε όλοι και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσοι άνεργοι υπάρχουν και πόσοι εργαζόμενοι σαν άνεργοι ή καλύτερα να ήταν άνεργοι, γιατί πάνε σε μια δουλειά, σπαταλάνε χρήματα, το πήγαινε έλα, χρόνο, κόπο, ψυχικό κόστο και πληρώνονται. Αν πληρώνονται, πώ πληρώνονται, με τι συμβάσει, τι κάνουν μετά τα, τα λεφτά, τα βλέπει αυτά στα χαρτιά η εφορία. Του φορολογεί επί των θεωρητικών εισπράξεων, αλλά πρακτικά εισπράξει είναι λιγότερε. Μάλλον καλύτερα να είσαι άνεργο παρά να είσαι εργαζόμενο. Έτσι όπω τα, τα έχουν κάνει. Μάλλον μπορεί και να συμφέρει Εγώ, σε όλα αυτά τα παλαβά που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε δύο ανακοινώσει να τι κάνουμε τώρα, Λεωσίτη. Τι κάνει τώρα για καλύτερε. Κάνε τη λοιπόν, μία από τις δύο. Έχουμε, θα κάνουν τη μία από τις δύο τώρα. Έχουμε, λοιπόν, ο συνάδελφο, ο Λεωνίδα ο Συνάδελφο, παίζει τον αρχισυντάκτη στη τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Αυτός με τα γυαλιά. Η πραγματική του δουλειά είναι ζωγράφο. Φαίνεται. Δεν είναι ηθοποιό. Είναι, Α, είναι, είναι καλυτέχνη, Έχει Το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχει την ατομική του έκθεση στην Άρτα Αθήνα, 25 έως 28 Μαΐου με την καλερί του Καρτάλου, τέλο πάντων είναι στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου. 25 με 28 Μαΐου, δηλαδή 25 ποτέ έχει. Σήμερα. Ναι. Α, από σήμερα. <laughs> σήμερα έχει πρεμιέρα ναι. Μέχρι 28 ε, πολύ, έχει πολύ Σα ζωγράφο είναι, είναι πολύ καλό. Πολύ καλός Καμία ιδιαίτερα σχέση έργα. με σαν ηθοποιό. Σα ζωγράφο είναι πάρα Ό, πολύ καλό. Έχει πολύ ιδιαίτερα έργα. Ναι. Μπορείτε να τα δείτε εκεί. Είναι με η τη χαρά προέκριση. στους στίχου μα να έχουμε Λεωνίδα. Έχουμε Λεωνίδα Γιανακόπουλου. Γιανακόπουλου. Μπορεί κάποτε να πάρει αξία. Θα λέγανε αυτό. Έπαιζε και στην Ελληνοφρέμεια. Να, είδες. Ζωγραφίζω κιόλα. Ο Βουτσά έλεγε έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Έτσι. Ο Λονίδες τα λέει, έπαιζα, έχω και πίνακα. Όποιο θέλει μπορεί να πάει στην, έκθεση, στην ατομική έκθεση του Λονίδη Αγιακόπουλου από σήμερα που είναι η Πρεμιέρα. Τι ώρε είναι αυτά ανοιχτά. Ε, τώρα τι ώρα θα τον βρει αυτό που είναι, πηγαίνε, ναι, τώρα, παιδί, εδώ, είναι Έχω ένα δελτιωτή που δεν λέει. Είναι στο περίπτερο Γ13 πάντω. Λοιπόν, διαφημίσει και εδώ για τα υπόλοιπα. Λοιπόν έχουμε να προτείνουμε κάτι ακόμα που έχει ανακοινωση. ενδιαφέρον ναι. Ε, Κυκλοφορεί το βιβλίο της Έλληνα Ακρήτα ε, Το μυστικό της μπλε πολυκατοικίας Στα είναι, εξάρχεια Στα εξάρχεια mm -hmm. μάλλον υποθέτω για αυτά Είναι έτσι το τέλειο έγκλημα ε, Περιγράφει, είναι και λίγο πολιτικό Είναι και λίγο ε, μυστηρίο Και λίγο δολοφονικό και όλα αυτά ε, Γίνεται όμως παρουσίαση την τρίτη ε, που έρχεται 30 Μαΐου στις 8.30 στον ε, Ιαννό όπου θα, θα προλογίσουν ο Γιάννης Ξανθούλης, θα παρουσιάσουν ο Σταμάτης Φασουλής, ο Σταμάτης Κραουνάκης, mm -hmm. ε, αυτό το αστυνομικό μυθιστόρισμα, το μυθόμα του μυστικού της μπλε πολυκατοικίας, που γράφει ακρίτα πάντα έτσι ιδιαίτερα. Διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να διαγράψουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος του χρέους μας. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από τις πλάτες του ελληνικού λαού.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 Και τώρα γίνεται το μεγάλο τόρυφο για τα 11. Λοιπόν, βάλε και το τραγούδι, γιατί νομίζω κολλάει απόλυτα αυτό που θέλουμε να κλείσουμε. Μετά από όλα αυτά, δεν έχουμε χρέο ουσιαστικά. Μα λείπει λίγο το τραγούδι. Λίγο το λίγο από εκεί πάει. Είδε τι έχουν κάνει οι ήρωε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κομμένη η δίκοπη ζωή είναι αυτό που ακολουθεί. Πάμε στο μαγκαζίνο. Σα ευχαριστούμε και για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Φελικά... Σημαδευμένο να σε χιο κάτω, κόσμο ξεγραμμένο. Κι ο πανοκόσμο να είναι. Οι που σου στα στενά κυνηγημένο και πειραστούν τα αλφαβητάρι και τη αγάπης λόγια φυλακτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πά. Να χτίσεις κίβωτο Με την ελπίδα Μόνο και τη χαρή Μα πως να μην ξεχάσεις Την αυλή σου Και την παλιά Τη γνώμη καθενός Όσους κρυφά